Στίχη 40-47. Ευσεβεί γυναίκε, ο Ιωσήφ ενταφιάζει τον Λιτρωτή. 40. Ήσαν δε και μερικέ γυναίκε που από μακριά παρετήρουν, μεταξύ των οποίων ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του Μικρού και του Ιωσή, και η Σαλόμη. 41. Αυτέ, και ό,τι είτε ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία, τον οικολούθουν και τον υπηρέτουν. ήσαν δε και άλλε πολλές, οι ε οποίοι ανέβησαν μαζί με αυτόν από την Γαλιλαίανη στα Ιεροσόλυμα. 42. Και σαν έγινε πλέον βράδυ, επειδή το ημέρα Παρασκευής και προετοιμασία, δηλαδή παραμονή του Σαββάτου, προτού αρχίσει με την Δύση του Ηλίου η ημέρα του Σαββάτου, κατά την οποία συνέπιπτε και το Πάσχα. 43. Ήλθε ο Ιωσήφ που κατοίκαιτο από την πόλη σε βαστόν και πίσιμων μέλο του Ιουδαϊκού συνεδρίου, που και αυτό είχε πιστεύσει στο περί του Θεού κήρυγμα του Ιησού, και περίμενε την βασιλεία αυτήν, χωρί να κλονιστεί η ελπίδα του αυτή από τον θάνατο του Ιησού. Και έλαβε την τόλμη και παρουσιάστη τον Πιλάτων, και ζήτησε το σώμα του Ιησού. 44. Ο Πιλάτο δέξε ξεπλάγει και υπόρισε, εάν τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησού αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχον τον ρώτησε εάν είχε ώραν πολύ που απέθανε 45 και όταν έμαθεν από τον εκατόνταρχον ότι πράγματι απέθανεν εχάρισαν στον τον Ιωσήφ το σώμα 46 και εκείνο, αφού ηγόρασε συνδόνα καινουργή και μεταχείριστον και τον εκατέβασεν από τον σταυρό ετύλιξε το σώμα στην συνδόνα και τον έβαλε χάμο μνημείων που είτος σκαλισμένων μέσα στον βράχον και κύλησε λίθον βαρύνε πάνω στο στόμιο του μνημείου. 47. Η Μαγδαλινή Δε Μαρία και η Μαρία του Ιωσή παρατήρουν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον που ετέθη το σώμα.